Ρίχνετε πρόστιμα, αλλά δεν φαίνεται να έρχονται οι τιμέ πιο κάτω. Δεν είναι εύκολο να καταπολεμήσει την ακρίβεια μια κυβέρνηση. Εγώ δεν το βρίσκω αυτό. Θα σα πω. Γιατί άμα ήταν τόσο εύκολο, θα το έχει πετύχει όλο ο κόσμο. Και Δεν είναι εύκολο να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Γιατί άμα ήταν τόσο εύκολο θα το είχε πετύχει όλος ο κόσμος. Τα λέει ο Κύρος Κρέκας, τα είπε και σήμερα το πρωί στο μέγα που βγήκε, τον ρώτησε Βούλγαρη και η απάντησή του είναι «Δεν είναι εύκολο, κάνουν τα πάντα, το βλέπουμε όλοι που μέρα, νύχτα, η πρώτη τους έγνοια, η τελευταία τους». Είναι αυτή πώ θα αντιμετωπίσουν το τέρα, όπω το χαρακτήρισε ο Κυριάκος Κοσμιτσοτάκη τη ακρίβεια. Αλλά δεν είναι εύκολο. Αλλιώ, αν ήταν εύκολο, θα το έχουν λύσει όλοι. Δεν το έχουν λύσει όλοι, άρα δεν το έχουμε λύσει και εμεί. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Τι άλλο να κάνει, ένα Υπουργό Βγαίνει και κάνει διαπιστώσει όταν το ρωτάνε τα σχετικά οι δημοσιογράφοι. Η Ελλάδα σήμερα έχει, για παράδειγμα, πειθορισμό Τροφίμων 25%. Και είμαστε αλφα εθνική. Η Βουλγαρία. Έχει 35% Η Ρουμανία έχει 27% Η Πολωνία έχει 29% Κάνω τη συγκρίση να σας δω καταλάβετε Ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο Παναγία μου τι είναι αυτό άντρας με άντρας Κάνω τη συγκρίση να σας δω καταλάβετε Ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Έχουμε τον καλύτερο πληθωρισμό διετία συγκρινόμενοι με τη Βουλγαρία, Ρουμανία, ποια άλλη χώρα ανέφερε. Δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μα, δεν μπορεί να το λύσει κανεί. Τι άλλο να κάνει ένα υπουργό που είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια, Δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτω. Έχει κάνει τα πάντα και είμαστε πάλι στο μηδέν. Θέλω να πω να μην τα θέλουμε όλα από του υπουργού. Κάνουν όπω βλέπετε εδώ, πασχίζουν. Δεν πετυχαίνει τίποτα όμω. Και συνεχώ αυξάνονται τα, οι τιμέ των προϊόντων. Κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια που θα έχει λυθεί το θέμα από πρόπερ στα Χριστούγεννα και ήμασταν στο τέλο, από εκεί και πέρα άρχισε ένα πάρτι ακρίβεια και εκεί που δεν το περιμένει και σε τρόφιμα που δεν το περιμένει, αυξάνονται συνεχώ οι τιμέ. Ο ένα υπουργό είναι αυτό ο κύριο Κρέκα, βγήκε σήμερα το πρωί. Ο άλλο υπουργό, πολύ καλό, επίση επιτυχημένο, άριστο, είναι ο κύριο Κυλακάκη, υπεύθυνο για τη ΔΕΗ, για τα τιμολόγια, τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, ο οποίο μα είπε. Τώρα τι ακριβώς θα κάνει και αν θα αλλάξει τιμολόγιο και σε ποιο χρώμα θα πάει. Εσείς σπίτι σας ποιο τιμολόγιο έχετε. Ε, εγώ κράτησα το πράσινο τιμολόγιο, μου έτυχε ακριβώς πάροχος, περιμένω τι θα κάνει στο τέλος του μήνα και αν παραμείνει ακριβώς θα αλλάξω πάροχο. Α, πάραχο, αλλά πάροχο, αλλά στο πράσινο. Όχι, μπορεί να πάω και σε άλλο τιμολόγιο, διότι μπορεί να δούμε... Αυτή τη φορά ε, Πολύ καλά σταθερά τιμολόγια Μπορεί λοιπόν κανείς Αν, αν υπάρχει ένα σταθερό τιμολόγιο Ας πούμε ε, 13 ή 10, 14 Σέντσι κιλοβατώρα Γιατί να μην το κλειδώσεις Γιατί να μην το κλειδώσεις Και ο κύριος Κυλακάκης όπως όλοι ε, Χρησιμοποιώντας τις διατάξεις Του ιδίου Σκέφτεται να αλλάξει από πράσινο που μα είχε πει Ότι έχει σπίτι του να πάει στο μπλε, στο μπλε. Το μπλε είναι το σταθερό Τι μας έλεγε πριν ένα μήνα για τον μπλε το σταθερό. Άρα, θα έχουμε μειώσει στα τιμολόγια ή αυξήσει. Πώ τα βλέπετε μέχρι τώρα τα πράγματα. Λοιπόν, ε, στο πράσινο τιμολόγιο πιστεύω ότι θα έχουμε αυξημένο ανταγωνισμό. Άρα, χαμηλότερε τιμέ. Αυξημένο ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι θα έχουμε αυξημένο ανταγωνισμό. Άρα, χαμηλότερε τιμέ. Αυξημένο ανταγωνισμό. Τι είναι αυτό το αυξημένο ανταγωνισμό, Είναι Οι τιμέ είναι συνάρτηση ενέργεια το τι γίνεται στην αγορά χονδρικής. Δηλαδή. Να Παναγία μου, τι είναι αυτό, άντρα με άντρα, Αν φυσάει, αν έχει ήλιο, αν είναι ακριβό το φυσικό αέριο. Ε, αυτά διαμορφώνουν την αγορά της χοντρική. Mm. Τώρα, μας αρέσει, δεν μα αρέσει, έτσι είναι πραγματικότητα. Ναι. Δεν είναι αυτό που θέλαμε να ακούσουμε, γιατί έχουμε πολλά εδώ με σκυλακάκι σήμερα και άλλο είχαμε προγραμματίσει και άλλο παίζει. Ο προγραμματισμό δηλαδή φταίει, δεύτερο, φταί, ο κύριο που το πάτησε. Τι μας έλεγε ο σκυλακάκι ένα μήνα πριν για το μπλε τιμολόγιο. <συσίλω> το μπλε είναι σταθερό. <συσίλω> Συνεπώς είσαι κλειδωμένος. Σε όλα τα υπόλοιπα μπορείς να αλλάξεις. Όποτε θέλεις. Τι θα συμβουλεύω εγώ τον το μπλε, καταναλωτή. Μήνυμα, πι, πι, πι, πι, ότι είναι το πιο ακριβό, Την θα ένα είναι χρόνο. το πιο ακριβό το μπλε. Θα είναι. Το μπλε θα είναι το πιο ακριβό εκτός αν έχουμε μια δραματική πίεση το, το, τιμών. το ε, αν, αν γίνει μια αν γίνει ένας πόλεμος Πάλιστα. το μπλε το καλύτερο σε ευχαριστώ παναγία <σομίου> αν γίνει μια αν γίνει ένας πόλεμος Πάλιστα. το μπλε το καλύτερο <σομίου> Είναι πόλεμος, επιτόκιο, αλλά γίνονται. Να παρακαλώ πόλεμοι. να γίνει πόλεμος για να μου ήρθε φθηνό ο Όμω. Όχι. αμα γίνει πόλεμος θα πάει ακριβώ σε όλου του Αυτό θα συμβεί. Άρα θα είναι ε, το τον Άρα θα είναι φθηνό τον πόλεμο. Άρα λοιπόν. επειδή ο κύριος Κυλακάκης αλλάζει το τιμολόγιο του σπιτιού του και από πράσινο το πάει μπλε μάλλον θα έχουμε πόλεμο δεν εξηγείται αλλιώ, πριν ένα μήνα μας έλεγε ότι είναι πιο ακριβό το μπλε και συμφέρει όμως το λέγουμε αυτή την ωραία σιγουριά και την αφέλεια ταυτόχρονα του Υπουργού που λέει κάτι πολύ σημαντικό ότι μας συμφέρει ότι θα έχουμε πόλεμο το ξεχνάμε δηλαδή αυτό το μπλε εκτός Αν έχουν συμπεριλάβει και το ενδεχόμενο του πολέμου, του σχεδιασμού του. Οπότε, ναι, τότε θα βάλουμε όλοι μπλε. Θα έχουμε όλα τα άλλα, θα έχουμε του βομβαρδισμού, αλλά θα έχουμε μπλε τιμολόγια και θα λέμε τι ωραία είναι εδώ, σταθερά τα πράγματα για την ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα, σήμερα το πρωί, όπω ακούσαμε πριν, είπε ότι θα από πράσινο σκέφτεται να το πάει στο μπλε. Οι υπουργοί πάντα επικαλούνται την διεθνή συγκυρία, το κακό το το Θεό που κανονίζει τα πάντα. Το τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται στην Ουκρανία, ότι έχουμε πόλεμο, τι γίνεται στη Γάζα, ότι έχουμε πόλεμο, τι έκανε ο COVID. Γενικώ επικαλούνται διάφορε συνθήκε για να αποδείξουν ότι ό,τι και να κάνουν αυτοί δεν είναι υπεύθυνοι και ό,τι κακό συμβαίνει σε εμά οφείλεται σε αυτέ τι διεθνεί και παράλληλε και παράλογε συνθήκε. Το έκανε και ο Κρέκα σήμερα το πρωί. Τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει είναι ακριβώ έτσι σχεδιασμένα ώστε να αποτρέψουν αδικαιολόγητε ανατιμήσει. Δικαιολογημένες θα έρθουν λάδι. άμα το λάδι δείχνουν ότι Θα έχουμε <χει> δύο, δύο κύματα να τιμήσουν Ένα Βεκαπέθι, Μην το δεύτερο βεκαπεύθυνο του Γενάρη και, το οποίο... και, ένα, και ένα το φιλεπτό σε αρχίσει το Αυτό το οποίο λέτε θα έπρεπε να είστε προφήτης Για να ξέρετε αν θα συμβεί όχι Είναι αλήθεια είναι η ότι προβληματίζουν Οι, γενικ, οι γενικότερε συνθήκε Και οι γεωπολιτικές εξελίξεις Όπως για παράδειγμα με τη δεόρυγα του Σουέζ ε, Γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει αλυσίδε. Μην περιμένετε να πέσουν οι τιμέ. Καινούριο επιχείρημα. Η διαταραχή τη εφόδιαστική ευωθ... αλυσίδα λόγω των όσων γίνονται στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Σουέζ Είχαμε την Ουκρανία, έχουμε τη Γάζα, έχουμε το Σουέζ, είχαμε τον Covid έχουμε την κλιματική αλλαγή. Αυτή συνήθως θα θέλει για του θερινού μήνε, για ό,τι κακό συμβαίνει. Για του χειμερινού μήνε έχουμε όλα τα άλλα τώρα και το Σουέζ Οπότε δεν πρόκειται να πέσει τίποτα, γιατί θα αρχίσουν να λένε και οι πολιεθνικέ με τι οποίε έχουμε μάχη ω κυβέρνηση και ω χώρα αλλά και οι Ότι φταίει το ΣΟΕΖ, δεν φταίει τίποτα πολίτως, δεν, δεν φταίει η ανικανότητά τους, δεν φταίει η ελληνική εδώ ιδιορυθμία, δεν φταίει η κερδοσκοπία, ε, δεν φταίει η απληστία, η αμαρτωλή απληστία, φταίει το ΣΟΕΖ, καινούριο τώρα αυτό. Υπάρχει όμως ο ανταγωνισμός, μην το ξεχνάμε, Σκυλακάκη σήμερα το πρωί για τον ανταγωνισμό. Μειώθηκε τελικά το κόστος του ρεύματο κατά το καταναλωτή. Αυτό, με αυτό το σχήμα που κάνετε με ναι, τα πράσινα είναι, και βλέπει. Αυτό τυπολογία. είναι σαφές ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός ε. Και ο ανταγωνισμό πάντα οδηγεί σε καλύτερες τιμέ. Σε ευχαριστώ Παναγία. Παναγία μου, τι είναι αυτό, άντρα με άντρα. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός και ο ανταγωνισμός ε, πάντα οδηγεί σε καλύτερες ε. τιμές ε. Συγκρίνουμε τι λένε τώρα και τι λέγανε πριν ένα μήνα εδώ ο Σκυλακάκης λέει είναι και υπέρμαχο αυτής της αντίληψης ότι ο ανταγωνισμός το λέει και νομίζω κόσμος νομίζω πλειοψηφία των Ελλήνων να μαρωτηθούν και των Ευρωπαίων θα λένε αυτό ότι ο ανταγωνισμός οδηγεί Σε χαμηλότερε τιμέ. Λίγο να προσέξει κανεί τι ακριβώ γίνεται με τον περίφημο ανταγωνισμό. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν ισχύει. Κάτι καρτέλ φτιάχνουν σε όλου του τομεί, δεν είναι περίπτερα, είτε είναι πετρελαϊκέ εταιρείε μεγάλε, είτε πολυεθνικές Και πάμε εμεί, νομίζοντα ότι έχουμε να επιλέξουμε, και συγκρίνουμε τις τιμέ, που είναι εδώ λίγο πιο κάτω και λίγο πιο πάνω. Παρόλα αυτά, ω κυλακάκι σήμερα το πρωί, είπε αυτό ότι ο ανταγωνισμό οδηγεί σε χαμηλότερε τιμέ. Πριν ένα μήνα πάλι που τον κάπω να μα πει αυτό ακριβώ. Άρα θα έχουμε μειώσει στα τιμολόγια ή αυξήσεις. Πώς τα βλέπετε μέχρι τώρα τα πράγματα. Λοιπόν, ε, στο πράσινο τιμολόγιο πιστεύω ότι θα έχουμε αυξημένο ανταγωνισμό. Άρα χαμηλότερε τιμές. Αυξημένο ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι θα έχουμε αυξημένο ανταγωνισμό. Άρα χαμηλότερε τιμές. Αυξημένο ανταγωνισμό. Τι Σή είναι το άτομο. Αυξημένο ανταγωνισμό. Οι μέση είναι συνάρτηση ενέργεια το τι γίνεται Παλήστε. στην αγορά χονδρικής. Δηλαδή. Να να νά, να να να να ναι. Παναγία μου, τι είναι αυτό, άντρα με άντρα. Αν φυσάει, αν έχει ήλιο. Αν είναι ακριβό το φυσικό αέριο. Ε, αυτά διαμορφώνουν την αγορά της χοντρική. τώρα mm -hmm. μας αρέσει δεν μας αρέσει έτσι η πραγματικότητα δεν no? είναι μόνο το Σουέζ δεν είναι μόνο η Ουκρανία, δεν είναι ο COVID, δεν είναι η κλιματική αλλαγή, δεν είναι η Γάζα είναι και ο αέρας, αμφισάει, αυτά μας έλεγε πάλι και το ρώτησαν ευθέως στο ΣΚΑΙ δημοσιογράφη αν ο ανταγωνισμός θα σημάνει και χαμηλότερε τιμέ. Δεν είπε ναι, κόμπιασε. Σήμερα το πρωί είπε ότι λόγω του ανταγωνισμού βεβαίω θα έχουμε χαμηλέ τιμέ, διαλέγετε και παίρνεται. Όλα ισχύουν, θεωρητικά βεβαίω όλα αυτά, θεωρητικέ προσεγγίσεις και καταγραφέ των Υπουργών, γιατί στην πράξη ξέρουμε όλοι ακριβώ τι γίνεται. Είναι ο Σκρέκα μεταξύ Σκυλακάκη και Σκρέκα. Αν πάμε σήμερα, τελειώσαμε το Σκυλακάκι και ένα τελευταίο του Σκρέκα. Είναι ο Σκρέκα σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Και εκεί που μιλάει, πέφτει από την καρέκλα του. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι συνέβη, αυτέ οι καρέκλε με τα ροδάκια. Σε περισσότερο. Ήταν ακριβώ πάνω στην ερώτηση για το πανάκριβο λάδι. Μιλήσαμε χθε, είχαμε μία σύσκεψη και με το σύνδεσμο του Σούπερ Μάρκετ. Διαπιστώσαμε ότι έχουμε μηδενικέ ανατιμήσει. Καινούριε. Πάνω σε αυτό που λέτε, έχετε, έχετε βάλει πρόστιμο σε εταιρείε με, με λάδι, γιατί θέλω να πάμε και στο λάδι. Τι λέμε τι εταιρείε, Μπα στο δεν έχει σημασία. Να, το είπα Οπ. την άλλη, που έπεσε από τη θέση άνθρωπο. Βλέπετε, πήγατε από όταν είστε καλά. Πήγα να σκοτωθώ, ο μαλάκα. <laughs> με την ακρίβεια τι παθαίνουμε. Σαλιζόμαστε. Λοιπόν, μην με ξαναρωτήσετε για το λάδι. Ταράζομαι. Αν σα φαίνεται ακριβό, τη γανίστε με μαζούτ. Πάρα και με κείτε με πομό. Κουραβίτο μου αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Του Αγίου Αντωνίου σήμερα, χρόνια πολλά στου Αντώνιδε. Έτσι λοιπόν είχαμε την ντουμπα live του κυρίου Σκρέκα, του υπουργού, έφυγε τελείω πίσω. Όταν το ρώτησαν για το λάδι, πόσο να αντέξει. Λάδι από εδώ δεν ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει με τίποτα το λάδι. Φτάνει νομίζω σιγά σιγά τα 20. Τα 20 ευρώ πάει να φτάσει το λίτρο. Καλά πάμε, δεν τα έχει φτάσει ακόμα, να είμαστε ειλικρινεί. Αλλά είναι θέμα ημερών να καβαλήσει και το 20 του Αγίου Αντωνίου σήμερα και πρέπει όλοι. Να ευγνωμονούμε τον Άγιο Αντώνη Σαμαρά. Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ να αρχή και ευγνωμοσύνη δηλώσει του Αντώνη Σαμαρά. Όχι, όχι, δεν λέω τη λέω τη λέω Τι απάντηση που έχει. Ο Αντώνη Σαμαρά για μένα είναι ο άνθρωπο που μου άνοιξε την πόρτα για τη Νέα Δημοκρατία ω πρόεδρο τη. Επειδή είσαι ακροδεξιό. Και τον ευγνωμονώ γι' αυτό. Είναι να έχουμε διόριση υπουργού υγεία και τον ευγνωμονώ γι' αυτό. Επειδή είσαι. Κλινικό περιστατικό. Είναι έκανε κοινοβουλευτικό το ευρώ και τον ευγονωμονό για αυτό. Γιατί η φωνή σου σπάει τα νεύρα των άλλων βουλευτών. Αλλά το κυριότερο είναι ο άνθρωπος πρωθυπουργός μαζί με τον Βαγγέλη Βενζέλο τότε. Κράτσα την Ελλάδα στο ευρώ και τον ευγονωμονό πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν έκανα κάτι σπουδαίο. Έσφιξα τις αλυσίδε στον ελληνικό λαό. Και τον ευγονωμονό πάρα πολύ γι' αυτό. Πάρα μη μαμίτα και με Αγία μου, τι είναι αυτό με άτρε. <σομίως> <σομίως> Από εκεί και πέρα. Δεν σημαίνει αν κάποιον τον ευγνωμονεί και τον αγαπά, ότι πρέπει σε όλα να συμφωνείς. Και με τη σύζυγό σου μπορεί να διαφωνείς Κόψε το λαιμό σου. Άρα δε, δεν είναι αντίπαλό μα ο Σαμαράς Ο Σαμαράς είναι πρώην πρόεδρό μα, πρώην πρωθυπουργό μα, Το σεβόμαστε περιοριστά. Δοξάστε με. Τι τώρα, ο Σαμαρά είναι αντιπαλό μα. Ναι. <σομίως> Εδώ Αντώνης Γεωργιάδης, σήμερα το πρωί ήταν, χτες το απόγευμα, ναι, που μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά, επειδή σήμερα είναι η γιορτή, θυμηθήκαμε τον κύριο Σαμαρά, παίζει τις τελευταίες μέρες έτσι και αλλιώς, στην επικαιρότητα, με αυτές τις κόντρες που έχει εκεί, τις ενδοκυβερνητικές με κάποιο τρόπο, και θυμηθήκαμε και τις παλιέ καλές στιγμές του Αντώνη Σαμαρά, τότε που είχε βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, χενική στην Τώρα Μπακογιάννη, και όταν ήρθε το, το πρώτο μνημόνιο, η Τώρα Μπακογιάννη ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, γι' αυτό και έφυγε από την Νέα Δημοκρατία, αλλά Αντώνη Σαμαράς δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ήταν κατά των μνημονίων τότε, κατά του πρώτου. Γιατί το δεύτερο μέρος μετά, ενώ μας είχε πει δεν θα το ψηφίσει, το έφερε. Το μνημόνιο δεν μας βγάζει από το πρόβλημα Το μνημόνιο χειροτερεύει το πρόβλημα Γιατί, γιατί από τη μία πλευρά Μειώνει το έλλειμμα Αλλά από την άλλη λόγω της ύφεση που προκαλεί Δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα ελλείμματα Και έτσι τελικά γίνεται μια τρύπα στο νερό. Εμείς σας το λέμε ευθέως Ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1 Έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια Για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2 Παναγία μου τι είναι αυτό Το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2 μνημόνιο ή χρεοκοπία Και μετά πήγαμε στο δίλημα Μνημόνιο ή χρεοκοπία Έλεγε ότι δεν θα φέρει δεύτερο μνημόνιο γιατί θα ήταν πολύ από το ένα Το έφερε, το ψήφισε Μετά ψήφισε και το τρίτο μνημόνιο. Την έκαναν, ήταν τη αριστερά. Ήθελαν κι αυτοί να νιώσουν λίγο αριστεροί. Όλοι οι δεξιοί κεντρώοι του λέει: Θα με το μνημόνιο τη αριστερά. Αριστερό μνημόνιο είναι και το τρίτο. Και έτσι λοιπόν ψήφισαν και το τρίτο μνημόνιο. Και κάπου εκεί πέσαν τα διλήμματα μεταξύ πρώτου και δευτερού, μνημόνιο ή χρεοκοπία. Εκεί που πανηγύριζαν όλοι και χειροκροτούσαν με τα ζάπια τον Αντώνη Σαμαρά ότι δεν θα ψηφίσει. Με τίποτα μνημόνιο έφερε και αυτό το μνημόνιο που του αναλογεί πάνω στο κεφάλι μας όπως το πρώτο όπως το δεύτερο όπως και το τρίτο όμως επειδή παίζει πολύ η συζήτηση τις τελευταίες μέρες και παίρνουν μέρος πολύ στη συζήτηση τις τελευταίες μέρες εκπρόσωποι της Εκκλησίας Με αφορμή το γάμο των ομοφύλων. Ε, και ακούμε και μια κυρία που επικαλείται την Παναγία άντρα με άντρα, πώ το λέει, είναι από την Καλαμάτα αυτή η κυρία, θα την ακούσουμε στην συνέχεια την πλήρη σκέψη τη. Επειδή λοιπόν έχουμε έρθει στα εκκλησιαστικά, να θυμηθούμε ότι ο Αντώνης Αμάρα δεν είναι ένα απλό πολιτικό που κοντράρεται τώρα εκεί με το Μαρινάκι, τον εκπρόσωπο τύπου και την κυβέρνηση, το μεγάλο Μαξίμιο για την ακρίβεια. Είναι πάνω απ' όλα ένα Άγιο. Όταν μιλάτε για το τι παραλάβατε από τον Αντώνη Σαμαρά, αν και οι περισσότεροι δεν πιστεύετε στην Ορθοδοξία και στον Θεό, όσοι πιστεύετε, κάντε το σταυρό σα και πείτε καλή καλά που είχαμε τον Άγιο Αντώνη Σαμαρά. Κάντε το σταυρό σα και πείτε «Καλή καλά που είχαμε τον Άγιο Αντώνη Σαμαρά. Το κάνουμε το σταυρό μα. Το σταυρό σα που λέμε. Κάντε τον. Γιατί και να πείτε και να πούμε όλοι πάλι καλά που είχαμε τον Άγιο Αντώνη Σαμαρά. Θα γίνει και πλατεία, όπω είχε πει. Και η οδός Στουρνάρα, προ τιμή του Γιάννη Στουρνάρα, θα πέφτει πάνω στην πλατεία Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά τα έλεγε ο Άδωνη, θα λέει ακόμα, είναι συνεπή σε αυτό. Βγάζει και αυτή την ωραία φωνή με την γαλινεμένη φωνή του. που φωνάζει και όταν βλέπει τον Αντώνη Σαμαρά σε μια συγκέντρωση. Γίναν οι αλλαγές και στην αστυνομία, στην κεφαλή της αστυνομίας. Έχουμε μάλιο αρχηγό αστυνομίας, μάλιο, για τους παλιότερους, και έχουμε και αλλαγή στον στρατό. Αλλάξανε στα τρία σώματα οι αρχηγοί και ο ΓΕΘΑ και αποχώρησε ο Κωνσταντίνος Φλόρο μέχρι πριν κάποιες μέρες, αρχηγός ΓΕΘΑ. Έγινε μια τελετή. Στο πεντάγωνο όπως συνηθίζεται παρελάσεις, σημαίες, στολές και λόγοι. Και ο κύριος Φλώρος στον αποχαιρετιστήριο λόγο του ανέφερε αυτά. Σήμερα μπορώ να αναφέρω με υπερηφάνεια και τιμή αποστολή εξεντελέστη. Ούτε μία σπιθαμήγης λιγότερη και ούτε ένας κόκκοσάμου χαμένος. Ούτε μία σπιθαμήγης λιγότερη και ούτε ένας κόκκοσάμου χαμένος. Και αυτό χάρη σε όλους και όλες εσά. Σα ευγνωμονώ. Ε, ειρήνη είχαμε. Προφανώ δεν θα χαθεί σπιθαμί εδάφου. Τι νόημα έχει η αναφορά και να το λέει και ω αποστολή. Δηλαδή και στον καιρό τη ειρήνη η αποστολή να μην χαθεί κόκκο και σπιθαμί εδάφου. Και έτσι πρέπει να μην χαθεί. Δεν το συζητάμε. Νομίζω αυτό ο στόχο είναι σε καιρό πολέμου. Να μην χάσουμε έδαφο. Και εδώ ακούμε τον απερχόμενο αρχηγό να καμαρώνει και να λέει ότι τα καταφέραμε. Δεν χάσαμε. Εκτό αν έπαιζε. ο σενάριο με όλους αυτούς που είναι γύρω-τριγύρω στις κονβικές θέσεις να χάσουμε και σπιθαμία δάβους και κόκο αλλά τελικά δεν τα χάσαμε ε, κάπου εκεί στο τέλος λέει ο Θεός να σας έχει καλά και καλή τύχη νομίζω αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς να κρατήσουμε αυτή τη διαβεβαίωση του, του αρχηγού του απερχόμενου ότι δεν χάσαμε έδαφος Ποιο ξέρει τι έχει δει εκεί ο άνθρωπος βεβαίω, χάσαμε κάτι άλλο έδαφος δεν χάσαμε αλλά χάσαμε κάτι αποθήκες πυρομαχικών που ανατινάχθηκαν, χάσαμε μια βάση ελικοπτέρων που πλημμύρισε μαζί με τα ελικόπτερα, χάσαμε δύο πτέρυγες μάχης από τη φωτιά και χάσαμε και ανθρώπους μας από εκείνη την αποτυχημένη αποστολή στη Λιβύη, πέντε. Αυτά καταγεγραμμένα και πρόχειρα τον τελευταίο περίπου δίχρονο, αλλά τυχώς δεν χάσαμε στις πιθαμίες δάφους και να είμαστε καμαρωτοί και περήφανοι όλοι που συνέβη. ή δεν συνέβη αυτό Α, παίζαμε χτες τις ε, ε, αγγελίες να τις πούμε τις, τα διαφημιστικά από ένα site που πουλάει διάφορα έτσι, χριστιανικά και πολύ χρήσιμα για τη γλωσσοφαγιά, για το καλό μας τάματα ή ευλογίες για να τα έχετε στο σπίτι σας, δεν τα προλάβαν πολύ έχουμε μια σούμα εδώ αυτών που χάσατε και θα μπορείτε από εδώ και πέρα να τα προμηθευτείτε για γλωσσοφαγιά, μάτι ζήλια, μάγια Θυμιατίστε με το υπέροχο λιβάνι του Αγίου Κυπριανού Το λιβάνι που διώχνει τα μάγια, τη γλωσσοφαγιά, το μάτι, τη ζήλια Επίσης θυμιατίστε και με το λιβάνι της Επτάσπαθης Παναγιάς Η ασπίδα του ταξιάρχη Μία ασπίδα μεταλλική σε φυσικό μέγεθος διαστάσεων 70 εκατοστά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 Τα πανέμορφα παπουτσάκια του Ταξιάρχη για τάμα ή για να τα έχετε ως φυλαχτό σε τρία μεγέθη. Οι πότες του Ταξιάρχη μας. Κάντε τάμα ή στο σπίτι σας ή στην εκκλησία τις μπότες του Ταξιάρχη μας. Υπέροχε περίτεχνες, μεγάλες μπότες για τάμα στον Ταξιάρχη μας για να έχουμε την προστασία και την ευλογία. Πανέμορφο σπαθί του ταξιάρχη μας, ένα σπαθί, ένα μέτρο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Κόκκινο, πορφυρό, στο χρώμα του ταξιάρχη μα. πανέμορφο, ένα μέτρο. Σπαθί με το μέτρο, κατά το πίτσα, με το μέτρο. Εδώ είναι αυτό το site εκεί που πουλάει όλα αυτά, τα πολύ χρήσιμα. Και αν θέλετε να έχετε ευλογία, τα παίρνετε σπίτι, σπαθιά... Ασπίδε, μποτάκια, μπότες, παπουτσάκια τα παίρνετε όλα αυτά σπίτι και νιώθετε ε, και το λιβάνι βεβαίω. νιώθετε ατρόμητοι από κάθε επίθεση δεν σας διαπερνά τίποτα δεν χάνετε ούτε σπιθαμί σπιτιού ούτε κόκκος όταν τα έχετε όλα Αυτά τα μεταδώσαμε χθε. Πολλοί ακροατές θα τους ακούσουμε στην πορεία Από το χθεσινό λαό ε, Μιλάνε, ζητούν πληροφορίες να αγοράσουν Να προμηθευτούν για να έχουν την ευλογία ε, Με καλύτερο όλον Το εξής προϊόν Η ευλογημένη σκούπα Του ταξιάρχη μας Του πανορμίτη μας Είναι ένα υπέροχο θέμα Η σκούπα Του ταξιάρχη Αυτοί που γνωρίζουν, γνωρίζουν Ότι τα στάμα Αυτή τη σκούπα στον ταξιάρχη Ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα κάνει το θαύμα Σ' αυτόν που την έχει Υπέροχη, πανέμορφη σκούπα του Πανορμήτη Μεγάλο τάμα, μεγάλη ευλογία Όταν κάνει τάμα τη σκούπα του στον ταξιάρχη Ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα Θα θανερώσει το θαύμα του Και θα σου αλλάξει τη ζωή Σκουπίστε με τη σκούπα του Πανορμήτη Και κάντε την προσευχή σα στον ταξιάρχη να έρθει γρήγορα και να κάνει το θαύμα του. Κάντε ένα τάμα στον ταξιάρχη αφιερώνοντα την σκούπα, κάνοντα τάμα με τη σκούπα στον πανορμίτη μα, τον ταξιάρχη. Ταξιάρχη, σώσε με. Παναγία μου, τι είναι αυτό άντρα με άντρασε. Ε, Όχι, δεν είναι η. Η κρίση να κάνει άντρα με άντρα, όχι. Η απάντηση είναι άντρα-γυναίκα, όχι άντρα Αυτό που θέλει να πάνε εκεί που είναι. Φυσσομάδο. Όχι εδώ. Φυσσομάδο. Θα μα καλάσουν τα παιδιά. Ταξιάρχη, σώσε με. Περί κανένα καλό άντρα να παντρευθώ. <laughs> Αμανέχεσαι φέρτονα. Πάρα μη μαμίτα και με κείτε πι Οι πολίτες της Καλαμάτας είδαν την κάμερα και η κυρία αυτή ε, τρέμει στην ιδέα, σκιάζεται, φοβάται, επικαλείται την Παναγία. Ο δε τελευταίος χαβαλετζής από την Καλαμάτα ζητάει άντρα να παντρευτεί και πριν η σκούπα... Ε, καλά όλα αυτά οι σκούπες που πουλάνε. Η εφτά Παναγία Παναγιά. Ποια είναι αυτή ακριβώς με τα εφτά σπαθιά? Ποια Παναγία είναι αυτή. Ποιος πιο μυαλό ανθρώπινο, γιατί όλα αυτά είναι των ανθρώπων δημιουργήματα. Έχει φτιάξει μια Παναγία που πετύχει τη μητέρα όλων και του Χριστού που να έχει σπαθιά. Να έχει φωνικά εργαλεία. Και βέβαια έχουν και οι άγγελοι κάτι φωνικά εργαλεία. Τα πουλάνε κιόλας με το μέτρο. Αλλά εδώ είναι η εφτά Δεν δε του έφτανε το ένα σπαθί Η μονοσπαθή α πούμε Η δυσπαθή Θέλανε 7 σπαθιά γιατί είναι πολύ έγκυρο Και φαντάζομαι όποιος αγοράσει Το λιβάνι τη 7 σπαθής Παναγία, Το θεωρεί πολύ σημαντικό και πουλάει όλο αυτό Είναι πολύ μαρκετινίστικο Πιάνει γιατί πήρε το ανώτατο Που μπορεί να πάρει Έχει 7 σπαθιά δεν είναι ένα Έχει άλλη ισχύ η θαυματουργή Ιδιότητα του λιβανιού ή του σπαθιού ή του παπουτσιού ή τη μπότα ή τη κούπα, γιατί είναι και μια σκούπα ψάχνη που παίζει εκεί. Δύο 10, 10, 80, 8, 80. Παραγγελίε, εννοείται. Μέσα είναι σα περιμένει με τη σκούπα στο χέρι. Ε, ο δημιουργικό ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού κολλάμε και τι πρώτε διεθμίσει. Ναι, τα αποστόλη. Έλα. Ναι, αποστόλη. Ναι, και εγώ είμαι, ναι. Ναι, θέλω να πάρω αυτή να μου πει από πού θα πάρω αυτή τη σκούπα, δεσί. Του Αγίου. Με το, αγίου. Καλύ, το Είσαι, Άγιο το... Σκούπισμα να πούμε. Η ευλογημένη σκούπα το ταξιάρχη μα, του πανορμίτι μα. Αυτό δεν ξέρω, ε, θα... το Άγιο Σκούπισμα αυτό μένει μετά, δηλαδή κρατάει καθόλου, διώχνει τη σκόνη Ούτε. ή θα ξανάρθει. Μετά θα τραβήξω και τι αράχνε, δεσί. Με την Άγια Σκούπα την αράχνη δεν ξέρω αν είναι σωστό. Ναι, ναι, και θέλω και τα πασούμια για την πεθερά μου, δε. Να ξεκιστεί να εισιγάσει όπου αυτή να Τα παπουτσάκια του ταξιάρχη για τάμα ή για να τέγεται ω ευλογία στο σπίτι σας. Από πού δεν τα πάρω αυτά. Αρκεί να πιστεύετε ότι θα έρθουν μόνο του στον ύπνο, που όπω είναι ράδα το δοτιών. Αν ένας πιστεύει, όλοι πιστεύουν. Έτσι, Μου έτσι σε δελό, ο Άγιος, ε, αυτός είναι Κανένα γιατί... δεν πιστεύει, κανένας δεν πιστεύει. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχει πει ο καπιταλιστή. Λοιπόν. Και την κονκάρδα να τη βάλω στο πέτρο εκεί, να με μου ε, τον Άγυλο. Ναι, αυτό. Ε, αυτό, απλά να, να μου πεις από πού θα το πάρω, Θα να... ενημερώσω. Έτσι. Πίστευε και θα έρθει. ερεύνα από που θα ρθει. Καλημέρα. Καλημέρα. Όλα καλά. Ναι, ναι. Να σου πω τι λαμθούμε τώρα και αμαστούν και όσπερ για το ίδιο δώστε στο παλικάρι και πήγε στο γαλάτσι, ωραία, έδωσε το σπιτάκι. Τι γίνεται, παιδιά, τη νέα, πώ τα περνάτε. Γιατί έχω λοιπόν λίγο τώρα την, σας την, ό, τι την ιστορία. Πώ πώ το βρήκατε το σπίτι. <συρίζει> πήγε και το πρόγραμμα ναι. και μπήκαμε σε διαδικασία αποκτησή του. Ναι, αλλά με κουμπάσου πήγε πάλι, με κουμπάσου. Δηλαδή έβαλε να παριστάνει του νίκου <συρίζει> του σπιτιού αυτού που παίζανε στη διαφήμι λίγο καιρό του ίδιου. Δεν είχα μάλλου. Είμαστε αποφεύγουμε. Του προγράμματο σπίτι μου και είναι πολύ σημαντική βοήθεια για μας η συνεισφορά του κράτου όσον αφορά το επιτόκιο για την δανειοδότησή μα. Με μονομένο περιστατικό, να Τι ξέρω... με μονομένο περιστατικό, άλλοι με τον κόμενο με μονομένο και εκείνο, μαζεύονται πολλά τα με μονομένα. Αγαπητέ μου, μεγάλε φορέ, πού μεγαζίζεσαι. Ξέρει, αν του πήγε δώρο για το σπίτι, καμιά σκούπα του ταξιάρχη, ξέρει. Σκουπίστε με τη σκούπα του πανορμίτη, αργά γρήγορα, ο ταξιάρχη θα κάνει το θαύμα του. Ταξιάρχη, σώσε με. Σκούπα δεν ξέρω, κανένα καιρή. Εγώ υποψιάζομαι που θα του φέναν την πρωτοχρονιά και του περίσσεψε. Ναι, αλλά η σκούπα είναι απαραίτητη για τέτοιον. Η σκούπα είναι απαραίτητη, ναι, και η πίστη. Γιατί θα η πίστη. Τεξιό, με την πίστη μπορεί να βρει σπίτι, αλλιώ δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ περιμένω να βρει κανένα τυχείο πάλι περαστικό ή κανένα τέτοιο στυμένο με κανένα φοιτητή που θέλει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν θα βρει. Α, το μόνο σίγουρο. Δεν θα βρει. Ένα να πει εμεί τα θέλουμε τα ιδιωτικά τα στηρίζουμε. Τι διάλογο, γιατί έχει αργήσει. Αυτά δεν μπορώ. η κυβέρνηση. Γιατί Ελέγ Ναι. Ναι. Εγώ. Εγώ. Έλα. Όπου χαλιά, δεν σ' ακούω καλά. Χαμήλος το δεν πήγε το μυαλό σου. Όλη καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ήθελα να σου πω ότι είμαστε από τους απόστρατους και είμαστε και εμείς με τον ελληνικό λαό. Δεν είναι όλοι οι έτσι όπως του χαρακτηρίζει. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι την Κυριακή, 21 του Γενάρη, θα κόψουμε την πίτα την Πρωτοχρονιάτικη και θα παρευρεθεί και ο Δημήτρης ο στο στάδιο ειρήνης Γεια σου, Τελειά μου. Γεια σου. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλή χρονιά. Επίση, δεν τα Όχι, Όχι, προσπαθώ, oh. πεγνωσμένα, να σε πιάσω. Και με πιάσε. Λίγο... Πιάσε με λίγο. Τέλειωσα πιάσε λίγο. Πιάσει λίγο πιο λίγο εκεί. Λίγο και... Και... Και... Και... Και καλά είναι. Ναι, δύο-τρία κουνήματα ακόμα. Τι. Τίποτα, τίποτα. Όλα καλά. Για πε μου. Λίγο ακόμη και θα πίστευα ότι με έχει κάνει πλοκ. Πλοκ. Εσένα. Ναι. Μαν, Μα, είναι δυνατόν. Λοιπόν, ήθελα απλά να χαιρετήσω και εγώ τη συμπάθεια των συμπατριωτών προ τον κομμουνισμό από το βήμα που μου δίνει. Θέλω να χαιρετήσω του συμπατριώτε οι οποίοι είναι έτοιμοι για τον κομμουνισμό στην Ε Λιμερίζω όλους και μπράβο Ζήτω η κομμουνιστική, λαϊκή, δημοκρατία της Ελλάδας Πολύ ωραίο Θα το ζήσουμε και αυτό Ερχόμαστε φιντάνια Κι Γαντώνης Πάει καιρός Tu es stignavli. Ti andanes vivetom softi kartu. Mena kana tine. Mena ke varti. Te me kashi poli. Mei vem po de. Ich es yo. Inomanos khadzidakis ke sta Mira, hay Que mais isu tas trame. E enconte les etoilas ave toia. Jusco as 15 yas na pida me. Con a lune de feu. As punas te vochi. Jusca l'ob. Que tongaimos. Pando exex na. E o no blita douleur. En et vole avec toi comme des oiseaux on rit avec toi comme des enfants quand tu fais la prière que rendons Pot tes d'energies, tout ce qui n'a pas vécu. Gaston rêve de vivre. Meinichter Fävi. Melainy Pa. Et Τις φωτιές για σένα πηδάνε, ώσπου να θυμώχει. Ε, τον καημό σου πάντα ξεχνάει, σαν που μαζί του γελάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, Elle la phrase hier hier hier hier dans strone là qui mais cheminée qui on va c'est important là jamais à Άντας, δε στον ίδιο, θέλεις σε πια την ταβουλή, τη δίδα. Είναι από ένα ντοκιμαντέρ για την Μελίνα Μερκούρη, νομίζω γαλλικό, και έχουν αυτό το. τη σκηνή, αυτή την εικόνα. Ε, πολύ πρόχειρο, δεν το είχαν κανονίσει. Το είχαν βάλει από κάτω έπαιζε και είναι και οι δύο έτσι, η μία στα πόδια του άλλου και τραγουδάνε μαζί. Μάλλον, ο, ο ένα τραγουδάει, ο Μάνο Χατζηδάκη, η Μέλληνα Μερκούρη, χωρί να ξέρει και του στίχου, αυγεί, βροχή, τα μπερδεύε, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Αυτό που βγαίνει είναι αυτό, συμπληρώνει, κάνει και τη μετάφραση στα γαλλικά και βγαίνει αυτό το πολύ φωτεινό, ηχητικό για εμά εδώ. Είναι και εικόνα, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Ε, κάτι με φω. όπως και να το πει κανείς από δύο βληματικούς Έλληνες οι οποίοι από μόνοι τους ήταν πυλώνε. Ε, ακούσαμε το φως, πάμε να ακούσουμε και το σκοτάδι τώρα Μητροπολίτης Λάρισας. Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα το οποίο ενδεχομένως να διαφεύγει τις θεολογίες και να είναι περισσότερο κοινωνικό Αν πούμε ότι γάμο είναι και μια ομοφιλοφιλική <coughs> σχέση, επειδή οι κοινότητε ΛΟΑΤΚΙ είναι πλά, δηλαδή έχουν ένα σύν στο τέλο, δεν είναι μόνο ΛΟΑΤΚΙ, είναι ΛΟΑΤΚΙ πλά, να ρωτήσω εγώ αν αύριο μεθαύριο ζητήσει κάποιο το δικαίωμά του να συνάπτει γάμο με ένα βράχο στο χωριό του, με το δέντρο στην αυλή του, με το κατοικίδιό του, θα το πούμε και αυτό γάμο. Και αν κάποια στιγμή φτάσουμε να έχουμε ανθρώπου που θα διεκδικούν τον γάμο στην πολυγαμική εκφορά του, φερειπίν τρει άντρε με πέντε γυναίκε, μια οικογένεια, θα το χαρακτηρίσουμε και αυτό γάμο. Ερωτήματα λογικά από τον Μητροπολίτη Ιερόνιμου, Μητροπολίτη Λαρίση, ο οποίο θέτει αυτά τα ερωτήματα. Αν μπορεί κάποιο να συνάψει γάμο με ένα βράχο, με ένα δέντρο, με άλλου τρει-τέσσερι, με άλλου πεντέξι, γυναίκε, άντρε, όλα μαζί. Όλα αυτά στα επιχειρήματα και στο αυτό που ζούμε τι τελευταίε μέρε, τη συνεχή ενασχόληση κυρίω Μητροπολιτών με το συγκεκριμένο θέμα που είναι πολύ γαργαλιστικό για. Αυτούς το καταλαβαίνει ο καθένας Δεν ξέρω αν μπορεί να συνάψει Κανείς γάμο με βράχο Ή με το δέντρο Με κρίνο πάντως μένεις αγγίους Γεια σου, γι Αποστόλη! Γεια χαρά! Τι κάνει, καλά. καλά! Θέλω να κάνω μια πρόταση στην κυβέρνηση, μήπω και τη συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα για πες. Γιατί να μην μπορούμε να παντρευόμαστε τρει ή τέσσερι μαζί. Έτσι αλλιώ, με ένα μισθό, οι δύο δεν βγαίνουν στο σπίτι. Σωστό κι αυτό. <laughs> ναι, τρει-τέσσερι, δηλαδή τρει άντρε, μια γυναίκα, τέσσερι άντρε μαζί, τέσσερι και να Gracias. Claro. Αποστολή, βοήθεια. Τι έπαθε. Είναι μια κυρία εδώ, 85 ετών, κυρία Κωνσταντίνα, και άκουσε το Σαμαρά στην Ελληνοφρένεια στο ράδιο και τον απεκάλεσε Μαστούρπα. Μαστούρπα, το Σαμαρά. Εγώ επειδή είμαι τη ευθεία τη αντρική σχολή. Κορίτσια, κομπανάτε, την μη βγάλω έξω την παλατέζα. Τι θέλετε. Σα αρέσει τεθλασμένη. Ναι, τον κύριο Σαμαρά τον απεκάλεσε Μαλάκα. Λάθος. 85 χρονών γίνεται. Αντιμετάξω έξω, αποστολή. Ναι. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. 85-85 να κάνω τώρα. Εντάξει τώρα, έλεγα να υπάρχει ασεβασμό. Oh, Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά όταν λέμε χαρακτηρισμούς δεν χρειάζεται τόσο ήπι για κάτι τέτοιο. Έλα, αποστολή. Έλα. Ρε φίλε, τι λεφτά παίζονται στο ίντερνετ να αυτά τα ακροδεξιά site. Τι λεφτά παίζονται. Ε, το καταδείγμα μην προσπαθούν, εντάξει, τι να κάνουμε, προσπαθούν οι εταιρείε να τους κρατήσουν ζωντανού τα θα κάνουν, να τους αφήσουν να πεθάνουν.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 Με μπουρκα και μην αμφισβητείτε το ότι μπορεί να έρθει και σε μας, έτσι. Και μου λέει δεν γίνονται αυτά σε εμά, είμαστε πολιτισμένοι και τέτοια. Του λέω αρχήν η είμαστε. Αυτό το είμαστε έτσι. πολιτισμένοι, πολύ το πιστεύει. Μ' αρέσει. Ναι. Το τι λεφτά παίζονται και τι λεφτά πέφτουν για να γίνει όλο αυτό το πράγμα και εδώ, για να επικρατήσει αυτό το ακροδεξιλίκι, αυτή η σαπίλα, είναι απίστευτο. Και λέω να τα παρατήσει όλα πάνω να ανοίξω ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, να έχει χάσει. Ναι, ε, μπορεί ε, να είσαι δύο θεό λίγο. Ε, μα, ε, να... Να ναυτικός, α, ναυτικός, θερατία, το δουλείται να γίνονται. Ναυτικό, ναυτικό, τι θα το κάνει. Τα βλέπει, πάνε πειρατέ και παίρνουν. τα Καράβια; Α, το το Later del Το κάτω είναι η λέκα, το οποίο έχει... Ξένη σημαία, άρα δεν πληρώνει εφορία στην Ελλάδα. Και έχει μόνο έναν Έλληνα 19χρονο, νομίζω, ναυτικό. Όλοι οι άλλοι είναι ξένοι. Τι ελληνικών συμφερόντων. Ελληνικών συμφερόντων για τα φεντικό. Όχι για εμά. Για τα φεντικό. Ελληνική επού... τσέπη συμφερόντων εννοεί, ναι. Περίμενε ρε μαλάκα. Οίκα στην Ελλάδα δεν πληρώνει. Συγγνώμη, κυρία Κωνσταντίνα. Μεροκάματα στην Ελλάδα δεν πληρώνει. Η εφορία στην Ελλάδα δεν πληρώνει. Τι λέμε ελληνικών συμφερόντων. Αυτούνου συμφερόντων είναι. Άμα ε, είναι, ελλήνας, είναι... Κυρία... Ναι, Έλληνα συμφερόντων θα μπορούν να λένε. Κάτ Το κούριε θα το φάω όλοι Η Ελλάζει μόνο για να μαζεύει καλύκε να το παίζει μάγκε σε φοιτητόπουλα και να φυλάει εφοπιστέ. Κατάλαβε μαλάκα έλλεινα. Όχι όχι δεν είναι, είναι μόνο αυτό. αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Κάποιο πρέπει να πουλάει και τα αναρκωτικά. Mm. Αν τα λέμε hey, όλα. Είναι το... μπάτσο ελληνικό μπάτσο πάντω και να ξέρει βέβαια Όσο και τι ναρκωτικό αγοράζει. Έτσι, γιατί τα άλλα μαλακισμένα που λένε στα πανεπιστήμια, τι σου πουλάνε. Σωστό. Λειτουργούν σαν εσάζοντα. Ενώ το παίζει από τον Μπάτσο κατευθείαν από την πηγή. Έχει δίκαιο. Οπότε καλύτερο να αγοράζουμε αυτό λέγεται. Είναι πιο safe. Εντάξει, καλά μου το παίζεται από για να το δώσω στο μυαλό γιατί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 Λουκμαν, γεννήθηκε το 1986. Δεν ξέρω να σα λέει κάτι το όνομα, θα θυμηθούμε τώρα. Γεννήθηκε το 1986 σε ένα ορεινό χωριό του Πακιστάν. Ήταν ένα από τα δέκα παιδιά μια φτωχή οικογένεια. Σε ηλικία 21 ετών αποφάσισε να μεταναστεύσει και να δουλέψει για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια και τι αδερφέ του. Ζούσε στην Ελλάδα 6 χρόνια. Έμενε μαζί με άλλου τρει συμπατριώτε του σε ένα δωμάτιο στο Περιστέρι. Παλιότερα είχε δουλέψει ω φύλακα σε ένα εργοστάσιο πάλι στο Περιστέρι. Όταν έκλεισε το εργοστάσιο. Δούλευε στις λαϊκές αγορές. Ξεκινούσε κάθε μέρα, μεσάνυχτα, ξημερώματα, στις 2.30 το πρωί, από το σπίτι στο Περιστέρι, με το ποδήλατό του, για να φτάσει μια ώρα μετά στα πετράλωνα και να φορτώσει φρούτα. Ό,τι λεφτά έβγαζε, όπως κάνουν όλοι οι ξένοι, στους τόπους. Ανά τον κόσμο τα στέλνουν πίσω στην οικογένεια». Τα ξημερώματα της 17ης Γενάρη του 2013, σαν σήμερα δηλαδή, στις 3 και 20, ο 27χρονος εργάτης Σαξάτ Λουκμάν κινούνταν με το ποδήλατό της Συνοδότριών Ιεραρχών στα Πετράλουνα, Ένα σκούτερ σταμάτησε μπροστά του. Ο Σαξάτ κατέβηκε από το ποδήλατο, ο τη μηχανής Διονύση Λιακόπουλος, Έλληνας, καθαρός. Τον πλησίασε και τον μαχαίρωσε στην καρδιά. Στη, συνέχισα, στη συνέχεια ο οδηγό, Χρήστο Τεριόπουλο, Έλληνα καθαρό, τον μαχαίρωσε με τη σειρά του άλλε εξ φορέ τη πονδυλική στήλη, στην πλάτη και τα χέρια. Ο Σαξάτ πρόλαβε να κάνει λίγα βήματα, τρεκλίζοντα και βογκόντα, εξέπνευσε λίγα μέτρα παρακάτω, πέφτουν στη ρόδα ενό φορτηγού. Με αυτή την απόφαση πήραμε κουράγιο, πήραμε μια πολύ καλή ελπίδα.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 Κι α μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάνω. Μπορεί να έχει ακουστά το όνομά μου να ξέρει. Την ιστορία, μάμα θέλει, τα θυμάται στο δρόμο. Τη λε στα βάρκα, τι πλατείε και στα στέκια οι αλήτε. Και την αλλάζουνε εκείνοι που μοιράζουνε τρόπο. Είμαι εγώ που με δικά δικάσανε δημοσιογράφο. Για την μπάλα, ένα μπουκάλι, πω μου βάλαγα κάτι. Μα ό,τι αν θέλουν, το όνομά μου θα το γράφουν. Η τύχη θα είμαι και όσο χρειαστεί για να μην κλείσουνε μάτι. <σομίλου> έχει ένα σύνθημα, τρακό, διέφερση έγγραφη τάβε. Έχει να βγάλει μια σμάνα στο αδερθμό μου το πιόμα. Έχει να εξώρθει. όφιλο να κοίτω μου από κόλλο φυλά δεν σε να βγάλει λουλούρια το φώμα Μα αν με ρωτούσες τι θα ήθελα στα αλήθεια να γίνω και που θα δούσταρα να βρίσκομαι εν την ώρα θα θέλα σε μια παραλία με τους φίλους να πίνω και να φιλήσ τον άνθρωπο μου να χαρίζω, με φόρα Το όνομά μου είναι το δικό σου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 Ε, κλείνει εδώ η Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού Αμέσως μετά ε, Διαφημίσεις Μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε σα. Έλα από στο λάμα μου. Έλα. Τι ακούμε, ρε μανιτάκια. Τι είναι αυτά. Τι ωραία. Είναι πραγματικά είναι φτιαγμένα λίγο από εσά. Α, α έχασε την μπάλα. Ειδεί. Λίγο να είσαι επιρρεπή στη μαστούρα και να ακούσει αυτά που βάζουμε, το χάνει. Δεν ξέρει τώρα τι. Είναι Λέω, αυτό, ο... είναι. Τι, τι α... λε τώρα, ρε μανιτάκια, σε καλά. Αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή από στολέ είναι πρωτόγνωρα. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Ούτε πρόκειται να ξαναγίνουν. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο. Εγώ του το έλεγα, α... του Θήμιου. Του το έλεγα ότι θα του κάψουμε. Του το έλεγα. Α... Τώρα αυτοί που ήταν ήδη καμένη αποτελώνονται. Δηλαδή από καίδη πια. Οι TikTok να πούμε και τέτοια να πούμε οι τίτσε του ελληνικού λαού είναι με το TikTok, με κασελάκι να πούμε να πάρει την μπελαρά, με το πλουσιόπαιδο. Θα πάω στο λαυτικό. Θα υπηρετήσω στο πλήρωμα μια φρεγάτα Μπελαρά και μετά θα την αγοράσω. Και με του άλλου να πούμε που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, την αντιπάνη του. Αύ, πολύ χαιρομέ που παναμάσει τα αυτά. Μπράβο, όχι, το χέρι. Διάμάστε, ανμάσταν, γιατί άμάμαστε που πάω σε μέσα, ψηλό άδειο. Λέω και στο καμπρό μου, τι γίνεται χειράω. Μου εντάξει, δεν έντεχε το σκίνη μου λέει. Κατέλα του λέω. Πά συντράζα τα ίδια. Εγώ, παιδί μου, εσύ είναι το πρόβλημα, μην πα. Τι μπάωνε ανάγκη να πα. Δεν πρέπει να πάρει, μου συμφωνικά. Αν γίνεται να το αποφύγει, οικονομία κάνουμε. Με τα παραπονιάστε. Beep. <sweak>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 Όλες οι καταστροφές. Και Αυτή άμα γινόταν να μπει και μια ανεμογεννήτρια, δεν ξέρω βέβαια, έχει πολλά δέντρα. σω να κοπούνε εκεί στην Πάβλιανή. Ναι, έχει... θέλω να πω και καμιά ανεμογεννήτρια παραπάνω, άμα γίνεται. Ναι, άμα γίνεται, ο δό στο χωριό και θα ανέβει στο κρέμα. ένα θέμα είναι η Πάβλιανή και το άλλο θέμα είναι εδώ στην Αττική. Καταστρέφονται το τελευταίο ποτάμι και βιώδυπο τη Αττική. Η μάχη κατοίκων τη Αττική με την κυβέρνηση. Το μεγάλο υδατό ρεύμα τη Αττική που περνάει μέσα από τέσσερι δήμου έχει εγκριθεί η τιμεντοποίησή του στα πρότυπα του Κυφησου. Δηλαδή να το σκεπάσουν. Bonjour à la voix démocratique de la Grèce. Comment vas-tu, apostoli? Bonjour. Tu vas bien ou pas? Bien, bien. a Τρεμπιάν, τρεμπιάν, τρεμπιάν λέω, πά πάνω κάτω. Τρεμπιάν, ρε μαλάκα, λέγε. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια τα οποία δεν ακούστηκαν τι τελευταίε ημέρε. Πρώτον, Σούζαν Σάραντον, Σίνθια Νίξον, Ντάνς, Καρίς, Καρί, Λένα, Χέιντι και πολλοί άλλοι είναι υπέρ τη Αφρική στο Διεθνέ Εικαστήριο για την Ε, α, υπάρχει, ε. ε. Πάν mm, κρίμα. Πάντα υπάρχουν, ναι, υπάρχουν οι Αμερικάνοι. Υπάρχουν, εντύπωση οι Άχνοι, μου κάνει. Εντύπωση, ναι. Ε, ναι, ναι, σίγουρα δεν το συζητάμε τηλεφθόρα. Άλλοι μόνο. Δεύτερον, Γκάουπα, Παρίσι, Τουλούζι, Λονδίνο, νότια Αφρική, Ινδονησία. Χιλιάδε κόσμου βγήκαν για ακόμα μια φορά για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Άλλη μια φορά. Αλλά αυτό που μα κάνει εντύπωση είναι και η Ινδονησία που πήγε, α πούμε, ξέρω εγώ και ενεργοποιήθηκε. Δηλαδή, να πείστε το. Τέταρτον, φίλε μου. Τέταρτον, στη Γερμανία κατορθώθηκε το αδύνατο. Στη Γερμανία κατορθώσαν να συμπληρωθούν στι κινητοποιήσει με του εκεί αγρότε Γερμανία, οι α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 Και τα παιδιά. Και τέλο, για να μην ξεχάσω, κανένα μόνο, παντού ξεσηκωμό, τα σπίτια του λαού, τα σώζει ο λαό φίλε μου. Θέλει μελωδία. Ε, θέλει μελωδία, αλλά δεν κοίταξε, δεν μπορεί να ξύγει το ναγκάρι από το τηλέφωνο. Ρε, φίλε, Εντάξει, να ε, ναι, φίλε έναν... μου, δεν λέω. Δηλαδή με τη φωνή εδώ πέρα, οι Γάλλοι δεν το έχουν, α πούμε, στο ρογάμα, δεν κάνει πορεία, καταλαβέ. Άμα ξέρω να φωνάσω σαν μπουρλό εδώ πέρα, θα με περάσουν για Γανίβαλο, κατάλαβε, για <Το>